Είναι Σαν φίλοι Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία; Let us uh, give some clear talk. Angela Merkel και οι people are great friends of Greece. They have given us the last years more than billion euros. I don't know anybody else that has given us more money. Ο Φούχτελ είναι πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος άμα τον γνωρίζω Πάρα πολύ συμπαθής Πάρα πολύ συμπαθής Πού είπατε την πνημονία για μένα είναι βρισκιά το εδώ πρέπει να δεν θα δεν την Δεν διαπραγμάτευση επειδή Δεν ξέρω Όχι, και... Σας ναι, λέω ναι, λοιπόν ναι, εγώ ότι αυτά είναι ναι, η δεότητα. Εκώ δεν δέχομαι αυτό το ναι, δεν δέχομαι το και στα, στα γαθία <laughs> που υπάρχουν μέσα! Λέλε Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ τα και αν είναι τέτοιος ανταρούχας εδώ. Εγώ περιμένω μια <σχεριακά> απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω. <σχεριακά> <μικρή> μήν, θα σας απαντώ, θα γινω, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε, πιστεύετε μήν, ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε επειδή υπάρχουν καρδιά τη σήμενση,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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei dir Laterne stehen, mit dir, Lele Marleen, mit dir, Lele Marleen. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird Με τη λυκάδα τη γενιά, τα φτιάχνει είναι, είναι στρατιώτε με γραβάτα και κοστού. Φίλοι του Πλαδίου Ακούτε την Μάξ Γερμανικά για κόμμα μια πέμπτη στο μικρόφωνο της πλατείας προβάδωμα παναγιώτης. All... Συνδυασμένος στο πλατεία Ρετιό, τελεία ακόμη στον Μανέρα Ρετιό, πλατεία πλατεία radio.castor.com ή πλατεία radio.littlemarindu.com όπου έχουμε και τα δύο chat του σταθμού. Κατά προτίμηση στέλνετε στο chat του πλατεία radio.littlemarindu.com γιατί αυτό το διαβάζω συνήθως. Και μαζί μου στο στούδιο σήμερα έχω και τη Βασιλική από τη Λαϊκή Συνέλευση Γλυκών Ερών. Καλησπέρα. Αργήσαμε σήμερα κοντά μια ώρα, σε αυτού του χώρου δεν λειτουργούν ούτε τα μέσα μαζικές μεταφοράς, οπότε χαιρετάμε γρήγορα το γαλατικό χωριό. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωναίους μετά από πολλές μεγάλες μαρσίες. Ονομαστεί αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρας θα στην καταστική. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά σταδόπεδα. Σε <ΣΣΣ> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστερίκ. Η περιοχή αυτή αντιστέκεται, Νικηφόρα, το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, ε, ακόμα στο κατακτητή. Ε, μετά το, την, την αριστερή μνημονιάρα, η οποία πέρασε χθες από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ε, ρούχα μαζί που πλήθηκαν, με άλλα λόγια, και έχουν γίνει ροζ. Ε, συντονιζόμαστε στο platia-radio.lizontomareo.com ή platia-radio.caster.fm Χαιριτάμε την τέτοτη Κόλλιο που είναι συντονισμένη στο στοχμό μας. Κυκλοφορούν πολλά άστοια στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί ωραία φωτογραφία με τον Άδωνα Γευγιάδη να μιλάει στο, να στον Αλέξη Τσίπρα και να του λέει «Ρε Μεγάλε, τι μνημονιάραινα το <laughs> τριγμό σου έφερας» Ρε δικαί μου. Ρε δικαί μου. Τι μη μονιά ρε να Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ η αλήθεια είναι. Ξεπερνάμε γενικά την εθνική θλίψη. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Εγώ εκφράζω την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή. Κάθε λεπτό που παραμένει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός στην εξουσία της χώρας αποτελεί παράγοντα εθνικής κατάθλιψης. Πάμε λοιπόν στο ερωτικό μέρος της εκπομπής, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ροζ είναι το χρώμα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς που υπογράφει η μνημόνια. Μάλλον τη ηγετικής ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να δικήσουμε το κόμμα στο Συνολόν, το οποίο δείχνει να δίνει μια μάχη στο εσωτερικό. Βασίλη και το τώρα που πήρε το μικρόφωνο της κατάθλιψης και της κατάπληξης. Κύτταρες έκπληξη λέει. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ψηφίζεις αντιμνημονιακά και σου βγαίνει μνημόνιο. Ψηφίζεις όχι και σου βγαίνει ναι. Yeah, yeah. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. δύσκολη και σκληρή διαπραγμάτευση ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν <στατατατατή> να κυβέρνηση χωρίς του χρέους. Χρειαζόμαστε μια λύση. Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια χρειαζόμαστε λύση οριστική, τόσο για την Ελλάδα όσο για την Ευρώπη. Μια λύση που θα τελειώνει οριστικά τη συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη που λειτουργεί πολλέ φορέ και ως αυτοεπαιδαιόμενη ο Αλέξη Τσίπρας Εγώ. εξέφρασε την πεποίθηση ότι είμαστε περισσότερο κοντά από ποτέ στο Είθελα να καταλήξουμε στη στη συμφωνία. Ο στη δουλειά που αφορά τη στάση μα στη σημερινή διαδικασία και πρώτα θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πρωτοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα λαξουκόπιμα μια εκτροπή μια κοινοβουλευτική εκτροπή και συνταγματική εκτροπή με προφανή σκοπιμότητα προφανή σκοπιμότητα να εξυπηρετηθούν Προφανή σκοπιμότητα να μην συζητηθεί στη Βουλή η ουσία των μεγάλων ζητημάτων που θέτει αυτό το πολινομοσχέδιο του τριπλού εγκλήματος που αφορά τις τράπεζες και το δημόσιο πλούδι που αφορά μια σύνταξη Οι <Τι> αγορές, οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους Θέλουν να κερδίζουν, αυτός είναι ο στόχος τους, γι' αυτό είναι φτιαγμένες. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Δεν θα τις αγνοήσουμε, αλλά θα τους δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλη και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτή ζουρνά για να χορεύουμε εμείς, καθόπως, σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. καλέ <Τι> που Ας χάσω το κακό μου Πάνω από εκεί μαζόμουνα το ίδιο να σου πω Ρε αν σε κανά το δικό μου Εγώ να δεις τι θα κανά μα έλα που σ' αγαπώ So oh. Πόσο άλλαξε, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ο ροζ είναι το χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ, ροζ είναι το χρώμα τη αριστερά η οποία υπογράφει μνημόνια, τη αριστερά η οποία ασκεί δεξιά καταστολή στους δρόμους της Αθήνας. <στονίτρα> Ωραία, δεν ακριβώς είναι το αριστερό. Ναι, ναι, το ρίξαμε το αριστερό χέρι. Το, το ναι. ρίξαμε. Δεν ήταν μάτια αυτά. <στονίτρα> τα λέγαμε χθες, δεν ήταν μάτια. Ήταν η λαϊκή πολιτοφυλακή του ΣΥΡΙΖΑ. στο διατάφτα, στο ωραίο πακέτο το οποίο πέρασε χθε, το οποίο μάθαμε σήμερα το πρωί και από τον κύριο Μετρόπουλο ότι δεν είναι το μνημόνιο, είναι τα προϊόντα για το νέο μνημόνιο ε, και να δούμε λίγο τι θα γίνει στο νέο μνημόνιο υπάρχει όντως θέμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ε, υπάρχει θέμα στην ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ χθε λίγο πριν ε, ψηφιστούν τα μέτρα στη Βουλή η κεντρική επιτροπή του κόμματος ίσως αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά τάχθηκε εναντίον της ηγετικής ομάδας του κόμματος την κάλεσα να μην ψηφίσει τα νέα μέτρα και να συγκαλέσει τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα να αυτά στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει σοβαρό θέμα όταν η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πετάει έτσι σε σκουπίδια την ανακοίνωση της κεντρικής επιτροπής. Το καλό είναι ότι η τρομοκρατία στους βουλευτές του κόμματος με τη θεωρία της αριστερής παρένθεσης τελικά δεν πέρασε. Η αριστερή παρένθεση που όλοι το παραδεχόμαστε το ότι ήταν το σχέδιο των ξένων με αντιμνημονιακή παρένθεση ότι θέλανε να τσακίσουν την πρώτη αντιμνημονιακή κυβέρνηση, τώρα έφεσαι στο σημείο να χρησιμοποιείται από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως όπλο εκβιασμού των βουλευτών. Τους λέει εμείς να εφαίρνουμε ένα μνημόνιο, αναγκαλόμαστε, αλλά να θα παίξετε το σχέδιο του Σόιμπλε και θα ανατρέψετε την πρώτη αριστερή κυβέρνηση. και ο ανέξης τσίπρας στη συνέντευξη που η οποία έδωσε στην ΕΡΤ, η οποία ήταν συνέντευξη θλίψης, ήταν συνέντευξη εθνικής θλίψης, ήταν συνέντευξη πολίτης όπως είναι επιπλωμένο το σπίτι, ε, έκανε την εξής δήλωση. Οι βουλευτές θα πρέπει να επιλέξουν αν θα συνταχθούν με την διατήρηση της ελληνικής κυβέρνησης ή με όσους θέλουν να τη ρίξουν. Κάνω λόγο για σχέδιο Σόιμπλε. Όχι άλλοι φτάσαν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμα και για αποστασίες και να συγκρίνουν το σκηνικό το οποίο γίνεται με την αποστασία του 65 της οποίας έχουμε την επέτειο τα Ιουλιανά. Έχουμε μια πρώτη επέτειο. Θα δείξατε λοιπόν την πρώτη αριστερή κυβέρνηση. Αυτό είναι το γυαστικό ερώτημα το οποίο τίθεται τα τελευταία 24 ώρα. Τέθεκε και μέχρι την ψηφοφορία χθες. Από την ηγετική ομάδα του κόμματο με σκοπό να κάμψη τι ειδράσει των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και από το να τελικά να ψηφίσουν ένα νέο μνημόνιο υποταγής. Φύρ, Πρόκειται για την εφαρμογή τη θεωρία τη αριστερή παρένθηση, η οποία πλέον χρησιμοποιείται ως όπλο του εκγβιασμού των βουλευτών. Τι θα πει όμως η πρώτη κυβέρνηση τη αριστερά όταν αυτή καλείται να υλοποιήσει ένα νεο φιλελεύθερο μνημωνιακό πρόγραμμα που θα φύσει πίσω του κοινωνικέ στάχτε. Η πρώτη κυβέρνηση αριστεράς και όχι η πρώτη αριστερή κυβέρνηση και προσωπικά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να υποταχθεί και να καταστεί αριστερή αντιμνημονιακή παρένθεση το, απε... το επέλεξε από μόνη της Το έκοψε απέστει Εκβιάστηκαν οι άνθρωποι, τι να έκαναν και να... και να εκβιάστηκαν το επέλεξε <laughs> <laughs> Ε, υποταζόμενοι πλέον στο Σόιμπλε και παρά το όχι του λαού η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε πολύ καλά σε τι ατραπόμενη και γνώριζε ότι θέτει το κόμμα σε τροχιά διάλυσης. Ασφαλώς δεν μπορεί να περίμεναν πως το σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ θα, διεχτεί, θα δεχτεί μια τέτοια ανέντιμη υποταγή στους δανειστές. Παρ' όλα αυτά, με θράσο, η υποταγμένη ηγετική ομάδα καλεί τους βουλευτές του κόμματος να προσκυνήσουν και να ψηφίσουν κι αυτοί ναι στο νέο μνημόνιο, αλλιώς να παραδώσουν τις έδρες τους για να μην πετύχει το σχέδιο της παρένθεσης. Στο ίδιο μήκος κύματος, και ο ίδιος ο Αλέξι Τσίπρας κάνει λόγο για μία ανεκτή από τον ίδιο ιδεολογική καθαρότητα, ενώ τα άφηλια επικοινωνιακά χαλκία εξαπολύνουν προσωπικές επιθέσεις σε βουλευτές που θα καταψηφίσουν το μνημόνιο. <Τι> Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώην βιβλητής της Αυγής, ο οποίος έχει αναλάβει το ιδελωτικό ξεκαθάρισμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φίλης φτάνει έσχι στο, σ... στο σενείο να προβοκάρει την πρόεδρο της Βουλής για κοινοβουλευτική σύμπλευση με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι τολμούν να κάνουν λόγο για νέα ουλιανά, κατηγορώντας τους βουλευτές που δεν ψηφίζουν για αποστασία. Ξεχνάμε ότι οι αποστάτες είναι αυτοί που πένταξαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη και το όχι του λαού στο δημοψήφισμα, στα σκουπίδια. Οι βουλευτές οφείλουν να κάνουν το καθήκον τους και να προτάξουν τη λαϊκή κυριαρχία του 61,5% από την κομματική πειθαρχία και ήδη φαίνεται πως δυνάμεις απελευθερώνονται από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το δικαίωμα στην πέμπτη φάλακα, στην τρόικα εσωτερικού, στους υποταγμένους, στις μνημονιακές δυνάμεις, στους ρέντζερς, στους κεντάβρους, στους υπαλλήνους του Μπόμπολα, να βγαίνουν και να την εγκαλούν εντός του κοινοβουλίου. Και μάλιστα να λέει ο εγκάθιτος του Μπόμπολα ότι πρέπει να το αγαπήσεις λέει το νέο πρόγραμμα για να το, το άκουσα αυτό. Ότι το νέο πρόγραμμα λέει για να το φέρετε σε πέρας πρέπει να το αγαπήσετε. <laughs> πρέπει να το νιώσετε, να το κάνετε δικό σα. <laughs> Άμα εκτίμα <Άσας>. σας. <laughs> αν δεν το πιστεύετε λέει δεν μπορείτε να το φέρετε σε πέρας το νέο πρόγραμμα. Αυτός έβαλε γραβάτα, αν θα παίξουμε ενεχητικό μετά δικό του έβαλε γραβάτα, αυτός μάλλον ετοιμάζεται. Και μια και λέμε για 30 και ντάβου και κουτσαβάκια όλο στοιχείο μέχρι στο μυαλό ο προσωρινός πρόεδρος του της τη Νέα Δημοκρατία. Το κόκκινο βούλιο έστειλε το μήνυμα που έπρεπε στην Ευρώπη και κρατάει την Ελλάδα στην πορεία που έχει χαράσει. Η νέα δημοκρατία συμπαγής ανταποκρίθηκε σε αυτή την πορεία, σε αυτό το καθήκον και προχωράμε. Πιστεύω ότι και ο Πρωθυπουργός έχει λάβει το μήνυμα και θα πάρει τις δικές του αποφάσεις. Βλέπετε εκλογές, βλέπετε εκλογές, βλέπετε εκλογές στο φθινόπωρο, κύριε Πρόεδρος. Για ποιο λόγο. Έτσι μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση με φορτή αντιλωμένη. Η... Η... Αυτά είναι θέματα του ίδιου. Αυτός θα τα λύσει. Εμείς ζητήματα ζητημά... δηλαδή τέτοια δεν έχουμε θέσει. Πολιτικό θέμα τη. Κοιτάξτε, ε, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα, θα τα πούμε στην ώρα του. Αλλά αυτά θα τα λύσει ο ίδιο. Εγώ δεν μπορώ να σα πω, ούτε μπορώ να παρέμβω στα εσωκομματικά του. Άρα πρόταση τη πριστία είναι Νομίζω ότι ήμουν σαφή και στο κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνει πρόταση μορφή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί μιλάμε για αυτή την περίοδο, για σήμερα. Έχουμε επίση ένα-δυο νομοσχέδια τα οποία είναι πολύ βασικά για την πορεία της χώρας στην Ευρώπη σε αυτά η νέα θα πράξει το εθνικό της καθήκο <συμίως> Δεν μας το ζήτησε κανείς και δεν το έχω σκεφτεί <συμίως> <À>, θα το σκεφτούμε να δούμε αλλά δεν νομίζω ότι θα με γιατί δεν θεωρώ ότι αυτά είναι λύσεις Δεν έχει και κρατάω χαλύτερο το τραγούδι του Παγιουντζή γιατί εδώ έχουμε μεγάλη κομπολόγια και λείπουν μόνο οι αριβιλέθες Πολύ καλά τα λέει ο Ranger ο κουτσαβά το Κουτσαβάκι και ο Μημαράκης δεν είναι το ίδιο πρόσωπο <χω> καλά τα λέει ο Μημαράκης λοιπόν Η Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να ζητήσει πρόταση μομφής στο <ΣΣ> κάτω <ΣΣ> κάτω δεν έχει καν ηγεσία πάνω, οι ε, λένε μάλιστα ότι ο Μεϊμαράκης, ο προσωρινός προεδρεύων της Νέας Δημοκρατίας θα παραμείνει προσωρινός γιατί στο πρόσωπο του Αλέξη βρήκανε την ηγετική φυσιογνωμία που εκλείπει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία Και περιμένουνε χρυσή μεταγραφή Ναι, ναι, είναι και περίοδο μεταγραφώ όλες κι άλλες Άκουσα ότι το σκέφτονται τώρα αν θα γίνει η Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα φύγουν οι υπόλοιποι Α, ναι. ή άμα θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν το βλέπω συνιστόσα της Νέα Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι είναι η δημοκρατία, δεν, δεν έχει ακόμα, δεν βλέπω να αναστένετε. Θα είναι δεξιά πλατφόρμα. Αν είναι δεξιά πλατφόρμα. Η δεξιά πλατφόρμα είναι η δεξιά, δεξιά, δεξιά πλατφόρμα που μου φαίνεται πώς θα είναι. θα έχει και μια μαγιά. Ο ΣΕΡΙΖΑ, πού του λείπει. Η αλήθεια είναι πως του λείπει από την Μαγκιά, το με ημαράκι. <laughs> και στον Ηλία και τη που μας ακούνε. Και εκτός από τους Ρέιντζερς, τους Κενταύρους και το Μεϊμαράκι δεν, δεν ταυτίζονται αυτά. Τους Ρέιντζερς, τους Κενταύρους και το Μεϊμαράκι και τα Κουτσαβάκια και τον Παγιουμτζήρ όλα αυτά μπαίνουν στην ίδια οικογένεια Μάνορ. Εκτός από την παρέμβαση την πολιτική του Μεϊμαράκι τη Χεσινέη με πολύ μαγιά και ένα κομπολό είναι, να φεύγει την τσέπη υπήρχε και άλλη παρέμβαση Μίλησε και άλλοι οι μέσα από τη Βουλή, μίλησε και η Πάλη του Βόμπολα, μίλησε ο Κεστάλλος ο και αυτός καμία σχέση με τους προαναφερθέντες. Ρακαντικώνα, Θοδωράκης, γραβατωμένος αργή να ανέβει στο βήμα, δεν βλέπετε το βίντεο όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φορέ γραβάτα μες στο κοινοβούλιο, αργή να ανέβει και να πει τα ιστορ... ιστορικά έχει να πει Το κόσμο πρέπει να τελειώσει μαζί και ο διχασμός ας μην καθυστερούμε λοιπόν άλλο η Ελλάς να ζήσει και θα ζήσει το ποτάμι δεν εξουσιοδοτεί το Ποτάμι απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μείνει χώρα στο φυσικό της χώρο. Στην καρδιά της Ευρώπης. Τα υπόλοιπα από την Δευτέρα. Ευχαριστώ. Προς της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν του λυπάστε του δικού σα. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιο ξέρει, α μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε του προδότε. Μα αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιο ξέρει, α μιλήσει. Εμπρό λοιπόν. Εντάξει, ο Τσίπρας έχει κατάθλιψη και φαίνεται. Έχει βγάλει μέχρι τώρα δύο έρπες. Ο Καμένος έχει κατάθλιψη, αυτός δεν φαίνεται. Ε, μπορεί αυτοί δύο να έχουν κατάθλιψη. Πάντως ο μόνος ευτυχισμένος σίγουρα σε αυτό το κοινοβούλιο είναι ο Σάββατος ο Δωράκης. παρακαλάει τους τελευταίους 5 μήνες την κυβέρνηση να του φέρει ένα μνημόνιο να υπογράψει. Είχε μπει στη Βουλή, δεν ήταν στη Βουλή. Δεν είχε τη χαρά να υπογράψει και να ψηφίσει ένα μνημόνιο. Το ήθελε όσο ο ελεκτός βουλή. Δεν την είχε αυτή τη χαρά. Του έδωσε την ευκαιρία ευτυχώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, η ΣΥΡΙΖΑ, ναι, «μνημονική κυβέρνηση», του έδωσε την ευκαιρία να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο και είπε το ιστορικό, χθες μέσα στο κοινοβούλιο πρέπει να το αγαπήσεις το μνημόνιο, το αγαπήσεις το πρόγραμμα, το αγαπήσεις τα μέτρα, να τα πιστέψεις τα μέτρα του Λοίπου Τσίπρα, αλλιώς δεν θα πετύχουν. Ας επιπλέον είμαι σίγουροι ότι κοιμάται ήσυχος, μιας και η γενιά του Εράσμους θα μπορεί ακόμα να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Τι ιστορικά τάκια ήταν αυτή. Εντάξει, ήταν από τις κορυφές, προσοχή που βγούμε από την Ευρώπη... εντάξει, επιχείρημα να βγούμε από την Ευρώπη πολύ σοβαρό είναι να μεταφορθεί ο Σόιμπλε. Δηλαδή ναι. εγώ το έλεγα τις μέρες με κλειστά ETM, προσοχή παιδιά, μην βγούμε από την Ευρώπη και πικράζουμε το Σόιμπλε. Ναι, δηλαδή είναι και αυτό ένα να θέμα. Είσαι κι αυτός κατάθλιψης άλλος. Κρίμα είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να πω λίγο αγαπάει ο Σόιμπλε, κάτι για να δημοσιεύουμε, Ναι, ναι, έκανε κατ' τρελές δηλώσεις το κοινοβούλιο αυτές. Ότι δηλαδή, ναι. θέλει να μας βλέπει ότι μας συγχαίρεται και δεν θέλει να μας βλέπει, αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να στηρίξει τώρα την καινούργια προσπάθεια της κυβέρνησης. Hey, ναι, το το... Ένας λόγο λοιπόν αυτός είναι να μας εναχωρήσεις στο Ε, βέβαια, που μας και δεν και μην εναχωρήσεις στο έμπλε. Να θέλει να στο βλέπει. Ο άλλος λόγος είναι να δώσεις την ευκαιρία στο Σταύρο Θεωράκη να ψηφίσει ένα μνημόνιο. Ο άνθρωπος το θέλει, το έχει στο αίμα του, το DNA του θέλει να ψηφίσει ένα νέο μνημόνιο. Αν να και τη νέα γενιά, περίμενα να ελεύθερα. Ο τρίτο λόγος που λες αυτός που ο τρίτος λόγος είναι να ταξιδεύει η Γενιά Ελεύθερα, η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ, να πηγαίνει με το ΕΡΑΣΜΟΣΟΣ και να γίνει το γύρο του κόσμου. Ο επόμενος λόγος είναι να μην τη βγουν και πέσει αυτή η κυβέρνηση και βρεθεί η Νέα Δημοκρατία, να πρέπει να κατέβεις εκλογές χωρίς να έχει λίγο. Και να γίνει το μία μαράκι. Και αναγκαστεί να, να γίνει η δεξιά πλατφόρμα. <laughs> είναι καλό και αυτό που είπες. Peter. Peter. Ε, Μπείτε στο βραβείο.gr, στη στήλη Παγκιδερμάνικα, πριν από 2 με 3 μπορεί και 4 μέρες, <laughs> ανέβηκε ένα άρθρο με τίτλο Ευτυχώς η τιθήκαμε σύντροφοι, καθώς η ποταγή της αριστερής κυβέρνησης να υπογράψει μνημόνιο μου θύμισε πολύ την ιστορική φράση του Κυρκού, ο οποίος Μακαρέτης, ο Μακαρίτης ο Κύρκος τότε, είχε πει το ιστορικό σε ανθρώπους που πεθαίνουν σε εξορίες βασανιστήρια, είχε πει το ιστορικό τότε, ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι. Το όχι του λαού με ποσοστό περίπου 62% αυτό το δυνατό όχι του λαού, αυτή η ψήφος ρήξης, που για μένα είναι ψήφος ρήξης, ε, μεταφράστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε ναι. Ε... Φαίνεται πως η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε καθόλου όπως μας λένε το προσφυσιαζόμασταν, το ακούγαμε το λένε και οι καταγγελίες τώρα, καταγγελίες αποκαλύψεις με βαρουφάκι ότι πήγε χαρούμενος για το 62% και βρήκε θλιμμένα πρόσωπα φαίνεται πως η, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε το 62% προτιμούσε ή ένα ναι. Λέει δηλαδή, το χάνο. Προτιμούσε ένα ναι, έτ, έτσι ώστε να έχει μία, μία έντιμη διαφυγή ή ένα οριακό όχι, ούτως ώστε να προχωρήσει σε έναν ανέντιμο συμβιβασμό Το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού έδωσε το δικαίωμα στον Σόιμπλε να προσπαθήσει να την κλωτσήσει εκτός, Ευρωπαϊ... εκτός Ηνωμένης Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνες και έφτασε στο σημείο η αριστερή κυβέρνηση να παρακαλάει τον Σόιμπλε να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο για να μην έχουμε Brexit αυτή είναι η λογική της ιτοπάθειας, είναι η λογική της αριστεράς, της μάρκεζας, είναι η λογική ενός τμήματος της αριστεράς, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη λαϊκή αριστερά, η οποία έχει μάθει να υποτάσσεται από την εποχή της αμίμητης φράσης του κύρκου. Μπείτε στο πλατειά του στη Στήλη Πάξ Γερμάνικα να διαβάσετε το άρθρο «Ευτυχώς η σύντροφοι». Του Ιούλη, κοιμηθήκαμε ένα περίτρανο όχι, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο και ξυπνήσαμε με ένα ντροπιαστικό και σικαμερό ναι και με ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. μου. Θυμίζει λίγο τη μεταμόρφωση του Κάφτα. Όπου ο Γκρέγκορ, κοιμήθηκε Γκρέγκορ και ξύπνησε κατσαρίδα. σω να ήταν κοιμούσα αυτών των ε, πολιτικών τακτικών που ακολουθήθηκα Εδώ ο Τσίπρα ξύ... κοιμήθηκε, Τσίπρα ή ξύπνησε αντώνη. Αυτή η ωραία εικόνα η οποία είναι <laughs> <laughs> και λέει «Αντώνη, βγες μέσα από τον τσέπα». Σαν τα μεταφυσικά. Ομολογούμε ότι και εμείς ε, κάναμε μέρες να συνέλθουμε από τη μετατροπή του «Όχι» σε «Ναι». Ε, ήταν ένα μεγάλο σοκ για την κοινωνία γιατί πραγματικά δεν μπορούσε να φανταστεί Ότι η ηγετική ομάδα ενός αντιμνημονιακού και αριστερού κόμματος Προσευχόταν να μην βγει 62% το όχι ε, Εγώ δέχομαι Ότι μετά το, μετά το δημοψήφισμα η κυβέρνηση εγδιάστηκε Δεν το θεωρώ άλλο θυμιάς κυβέρνησης Θεωρώ ότι μια κυβέρνηση ειδικά της αριστεράς Πρέπει να πηγαίνει με σχέδιο βήτα Με plan B στις διαπραγματεύσεις το θεωρώ αδύνατο το ότι πήγε με τη λογική του Ευρωμονόδρομου μία αριστερή κυβέρνηση Δηλαδή με τη λογική δεν μπορεί να υπάρξει χώρα εκτός της Ευρώπης ε, Δεν θεωρώ άλοφη προσωπικά τον εκβιασμό, Όλοι παθαμένα ένα σοκ, όλοι μου διάσαμε Είναι υποχρέωση της κοινωνίας να ξεπεράσει το αρχικό σοκ Και να αντεπιτεθεί ρίχνοντας τα μνημόνια εκεί που τους αξίζουν, στον κάρθο των αχαριστών όπως έκανε και τη μέρα του δημοψηφίσματος. Ο ελληνικός λαός, η πλειοψηφία αυτής της χώρας έχει καθαρή τη συνείδησή της, ο ελληνικός λαός ψήφισε να όχι σε μια κυβέρνηση που πίστευε ότι αυτό το όχι θα το χρησιμοποιήσει. Δυστυχώς δεν αποδείχτηκε ο ελληνικός λαός, μάλλον ευτυχώς δεν αποδείχθηκε ο ελληνικός λαός κατώτερος των περιστάσεων παρά η ελληνική κυβέρνηση. My Στο εξής, σε ό,τι και συμβεί σε αυτή τη χώρα, αποκλειστικά υπεύθυνο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, οι Φραμπουράριδες, οι Δραγασάκηδες, οι Σταθάκηδες και η γητική ομάδα του ΣΥΡΙΡΑ. Για όποια κοινωνική αναταραχή, για όποια αυτοκτονία συνεχιστεί <ΣΣ2> με το νέο μνημόνιο, για κάθε νέο άστεγο, για κάθε παιδί που δεν έχει να φάει, Αποκλειστικά υπεύθυνη πλέον είναι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο ίδιος ο Τσίπρας. Of my glory and my fame. Yeah. Για τον οποίο και επειδή και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν έχει καμία σχέση παρά τα αστεία που βαβρύνετε το βιάζα από τον Αλέξη, δεν έχει καμία σχέση προσωπικά με τον Αντώνη Σαμαρά, έναν ακροδεξιό πολιτικό και επίσης ακόμα συνεχίζω να το πιστεύω, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να απελευθερώσει τη χώρα από την ιτοπαθή παρουσία του. Κάθε μέρα που μένει η δυτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, προκαλεί εθνική κατάθλιψη και κάμπτει το λαϊκό κίνημα. Τελικά, η συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, αν συνεχιστεί, και άμα δεν απελευθερώσει ο Αλέξης Τσίπρα στη χώρα, όχι για να έρθουν οι Σταύροιδε, όχι για να έρθουν οι Δεμαράκηδε, όχι για να έρθει Φόφοι, αλλά για να βγει πραγματικά το λαϊκό κίνημα μπροστά και η πραγματική αριστερά μπροστά, κάθε στιγμή την οποία παραμένει και εγκλωβίζει το ΣΥΡΙΖΑ με την παρουσία τη ηγετική ομάδα, διαλύει την αριστερά, διαλύει το λαϊκό κίνημα, διαλύει τους κοινωνικούς αγώνες και ίσως το τέλο να παραδώσει μια αριστερά η οποία θα είναι αμαρτωλή. Μια αριστερά που στην ιστορία τη έχει μάθει να έχει καθαρά χέρια. Και είναι κρίμα να βρωμίσουν τα χέρια της με την εφαρμογή ενός νέου μνημονίου. Για να ακούσουμε τώρα κι άλλα που μας είπε και μας έλεγε ε, Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι προχθές Like και αντί να βγείτε και να πείτε «Ναι, θα το βάλουμε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός», τι κάνετε, χαϊδεύετε το παπούτσο μου στον ΕΣΑ και μας βάζετε λόγους περί της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύριε Πρόεδρε, θέλετε λόγο μαγιστόρισης εγώ. Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επιπέντες είναι απ' μήνες Επί πέντε μήνες είχατε προεξοχλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλεγα ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί νημόνια και θα φέρει σε αυτή τη βουλή νημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Ούτε σε εσάς ούτε στους άλλους. Κύριε Τσίπρα, εσείς κάνετε μικροπολιτικά παιχνίδια και είστε πρωθυπουργός τη χώρας και βρίσκεστε ενώπιον του Κοινοβουλίου σήμερα. Η πρότασή μας είναι καθαρή, τη δική σας πρόταση προς την Τρόικα, τους τρει θεσμού. Λέμε να βάλετε επίσης για ψυχοφορία, για δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτή η πρόταση, αυτή η πρόταση είναι μνημόνιο. Αυτή η πρόταση είναι μνημόνιο. Και είναι καραπινά το μνημόνιο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι ένα μνημόνιο πολύ κακό Αρμαγεδόνα στη τρόικα και είναι ένα πολύ κακό επίσης μνημόνιο το δικό σας Καρμανιόλα. Τι να διαλέξει δηλαδή ο ελληνικός λαός Άρα απευθυνθείτε και για τα δύο όπως προτείνει το ΚΚΕ Ειλικρινά, δημοκρατικά, στο λαό μας για να αποφασίσει Και να πει όχι και στα δύο όπως προτείνει το ΚΚΕ Ήθελα στα γενεθλία Να μου φέρνες λουλουδιά Ήθελα στα γενεθλία, Μόνο μου να τα βιώ. Μόνο λίγο να νόησε τα βράδια, τα τραγούδια. Πάσε με πι και τέσσερι. Θέλω να κοιμηθώ. Κοίτα καλέ που Να Θα από το κακό μου. <laughs> Πάνω από για τον κύριο Σαμαράλλα το και τον κύριο Θογοράκο και τον κύριο για διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα νήμα που τη συμβαίνει μάλλον μία μού, προσδοκία θα ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει σάχνω. και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας ενάντια στη λογική των μνημονίων. Κατανόω την προσδοκία σας. Κατανόω τον κρυφό σας πόθο προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιωθείτε αλλά και να καταφέρετε να κρύψετε τις μεγάλες σα ευθύνε για την πορεία του τόπου. Θέλω όμω να σα Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνη. Outside the barracks by the Corte. Ούχα μαζί που βλήθηκαν λοιπόν και έχουν γίνει ροζ. Αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο. Μα το είπε ο Αλεξέτσιπροφ τότε. Αλεξέτσιπρα σήμερα. Ε, η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο. Το είδαμε χθε. Αλήθεια δεν υπογράφει η κυβέρνηση αυτή. Είναι νέο μνημόνιο. Έχουμε και χθε μεταγραφεί στο πλατεία Ρέμπιο. <laughs> Μόλι τώρα κανονίστηκε. Ε, στο πρώτο και πρόσφατο θα γίνονται με 2 άτομα. Okay. Ποιο θα ήταν ναι, εγώ λοιπόν, η βασιλεκή, η βασιλεκή μου, ναι, η βασιλεκή ναι, στο εξής της πέμπτες, καλά, τη μέρα και την θα τη βρούμε, άμα δεν τις κάνει, τι καλά, εντάξει τώρα, οι πότες, μα καλά, στο εξής της γερμανικής θα γίνεται με δύο άτομο, οπότε θα με δύο το γαλατικό χωριό.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 Χαίρομαι που ο φίλος μου ο Παναγιώτης μας ακούει και με προσκαλεί να πάμε για καφέ. Ε, μάλλον δεν ακούει. Δεν ξέρω, έχω μια δουλειά, σε πάρω τηλέφωνο μετά. Λοιπόν, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ και κάπως έτσι, από κόκκινος, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ποτέ κόκκινος στο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον ποτέ σίγουρα δεν ήταν η γενική του ομάδα, αποδείχτηκε ότι η ροζ αριστερά έχει την λογική της υποταγμένης αριστεράς. Τα ζητάμε συχνά το τελευταίο χέρο, πρόκειται για συγκεκριμένη μέρα της αριστεράς, μας το λέγει και ένας κοινός μας ο φίλος ΣΥΡΙΖΕΟΣ, από, του εντύρισμα τους εντύρισμα από τους κανονικούς ερευνητές. Yeah, Πρόκειται για τη λογική του προκομμουνισμού, τη, τη λογική της ταξικής συμφιλίωσης, τη λογική του ότι μπορείς να τα βρεις και με το σεβ, να τα βρεις και με τους βιομηχανούς, μπορείς να μην θίξεις και τους εφοπλιστές, μπορείς να είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μέσα. Όλοι και, μαζί μια οικογένεια. Όλοι μαζί μια οικογένεια και ας μη συμματιέστε και να ασκείς ε, πολιτική αριστερή και, πως το λένε, κοινωνική πολιτική. Ένα από τα καλά το οποίο μας έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση της καλά πίσω της, ένα από τα καλά μας έκανε, ότι μας απέδειξε ότι η σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει και ευρωκομμουνισμός στη σημερινή Ευρώπη. Ένα από τα άλλα καλά το οποίο μας έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου, είναι ότι μας έδειξε ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όχι πως εμείς δεν το ξέραμε, αλλά για μεγάλη μέρα της κοινωνίας, η οποία είχε ακόμα τις αμφιβολίες της για το ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πίστευε ότι μπορεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει μια κοινωνική πολιτική, μια αντιμνημονιακή πολιτική, μια πολιτική που δεν θα είναι νεοφιλελεύθερη. Δυστυχώς αυτή η λογική διαψεύστηκε.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 από το πρωτοσέλιδό της που μόλις κοίταγα τώρα η, η ίδια η Αυγή ε, δείχνει σε τι κατάθλιψη βρίσκεται αυτή τη στιγμή εσωτερική το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ε, τίτλος της σημερινής Αυγής είναι «Προχωράμε» με τρεις θελείες ε, Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι στη γλώσσα της δημοσιογραφίας και του πρωτοσέλιδου δεν χρειάζεται να ξέρει, ε, αυτός είναι ο τίτλος μάλλον είναι «Το «Παθές» και όταν βλέπω ελεύθερη ώρα ομιλία του αντιχρήστου για την Ελλάδα. Περνάμε τα δημοσίευμα των μπροστά και μετά δεν για κάποιο λόγο, βγήκε ελεύθερη ώρα. Τώρα, γιατί είχε πρωτοσέλευε η ώρα του αντιχρήστου για την Ελλάδα, η ελεύθερη ώρα είχε το σόιμπλε. Δεν μπορώ να ξέρει, δεν ξέρω. Σε μια περίοδο εθνικής και κοινωνικής κατάθλιψης Στην οποία συντελεί και η σημερινή κυβέρνηση Δυστυχώς για τα προτάγματα με βάση τα οποία ανέβηκε ε, Είναι δύσκολο και η αρθρογραφία Είναι δύσκολος και ο σχολιασμός Και το αποτελεύει είναι δύσκολο και η καθημερινότητα <laughs> Δηλαδή βγαίνεις έτσι είσαι... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> και είσαι στο βένεις ο Σύνταρμιχαλές Αριστερό δακρυγόν <laughs> Ζούμε, <σταλείως>, τι ζούμε, θεέ μου, γυρνάς και λες και μου θύμισε, σήμερα σκεφτόμα, θυμήθηκα λοιπόν, ε, ένα πείμα του Νίκου του Τονγκονόπουλου το οποίο το διαβάζαμε ε, όταν ήμασταν παιδιά στο Λύκειο. Ε, ποια ποιος που τα ξέρεις στα φιλολογικά, ε, στην Α ηλικίου, στη Δ ηλικίου, στη Λιάμα ε, ε, Αυτό συγκεκριμένα είναι στη ύλη της τρίτης ηλικίου στη λογοτεχνία, ε, το οποίο βέβαια μαζί με ένα άλλο παρεμφερέσταν εκτός ύλης φέτος Κακός, γιατί είναι διαχρονικό και πιο επίκαιρο από ποτέ, βέβαια. δε. δε? τώρα που θα έχουμε και τη φιλόλογο μαζί μας, ε, θα βρίσκουμε πιο εύκολα τις ημερομηνίες, θα βρίσκουμε πιο εύκολα τα καθέκαστα, τα, καθέκα, τα φιλογικά. Μπήκε και ο νυχτερινός τύπος μέσα, στο στούντιο. Λοιπόν, μου θρύμισε που λέτε η εποχή αυτή, την εποχή στην οποία ο Εγκονόπουλος, το 48, ε, γράφει ένα ποίημα με τίτλο ποίηση 1948, ε, όπου λέει ο ποιητής η εποχή των φίλους παραγμού δεν είναι εποχή για ποίηση και άλλα παρόμοια, σαν κάτι πάει να γραφεί, είναι σαν να γράφονταν από την άλλη μεριά των αγγελιριών του θανάτου. Γι' αυτό και τα ποίηματά μου είναι τόσο πικραμένα και ποτέ, άλλωστε, και ποτέ άλλωστε δεν ήσαν και είναι προπάντων και τόσο λίγα». Oh, darling, what a bore I'd be. My past that makes you hate me makes you love me too. I've been in love before. <laughs> Haven't you? Το πρόβλημα στον Ελλάδα, έτσι εκτό μικροφόνο. Όχι, έντος μικροφού. Λοιπόν, ναι, η πρόβληση Βουλής καταψήφισε. Καταψήφισε, ναι. Ένα, Ένα πω πράγματα. Ναι, έλα τα προβλήματα τη μέρα κυβέρνηση, μέχρι τώρα την κυβέρνηση που δεν ήταν καταψήσει ο πρώτο βουλή, την οποία το ΣΥΡΙΖΑ έβαλε, την έχει καταψήσει ο κοινοβουλευτικό εκρόσωπο, την έχει καταψήφησε ο αρχηγό τη νοσοκομεία αντιπολίτευση και χθε το σύνταγμα, οιό κατεβήκανε, υπήρχε το συνδικαλιστικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στην κυβέρνηση το μετά και του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα, α, και η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το λέγαμε πριν, έβγαλε ανακοίνωση να μην ψηφίσουν τα νέα μέτρα, για πρώτη φορά νομίζω δεν με το πλευρό τη ομάδα, και δεν μην ψηφίσουν τα μέτρα και να συγκαλέσει γρήγορα ο Τσίπρα όργανα του κόμματος. Μάλιστα. Σε τι θα τα συγκαλέσει... Ωραία. Το το λέγαμε, χθε το όλα, το Υπουργό, αλλά όχι του ΣΥΡΙΖΑ. <Πισικευτικοί> πρόεδρος του ποταμιού στους... α πούμε. Της Νέα Δημοκρατίας. Όχι, όχι. Της Νέα Δημοκρατίας. Άγια δεν μπορεί. Το Ρεμπερτζόν άνθρωπο είναι ράκος, έχει βγάλει έρπηση πριν το λέγαμε. Είναι παράγοντα εθνική κατάθλιψη. Και ο Γιώργο Κάκης είχε βγάλει έρπηση πριν, μας βγάλει στο τέλο Ο Γιώργο δεν είχε βγάλει έρπηση, ήταν από άλλο. Ναι, ναι, αυτοκολλήτο, ήταν. Δεν ήταν από άλλο. Τι λέγατε για τη ζωή, λοιπόν. Λέγαμε για τη ζωή ότι κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο στο internet μια φωτογραφία όπου αριστερά είναι η ζωή και δεξιά είναι ο Τσίπρας και γράφει από κάτω ζωή και ΠΟΤΑ». <laughs> η ελπίδα πέθανε, υπάρχει ακόμα η ζωή. <laughs> <laughs> ναι. Εντάξει, λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής στάθηκε στο ύψος, το αξιώματο. της. Ναι, έφτιαξε τρεις επιτροπές πολύ σημαντικές. Είπε ότι θα ανασύρει όλες αυτές τις μηνύσεις που έχουν γίνει και πλαισκά την προδοσία κτλ. Και, και βέβαια σε όποιον άνθρωπο και να μιλήσω τώρα, με όλους ανθρώπου καθημερινού. Όλοι είναι εναντίον της, ναι, ναι. διότι βλέπουν τηλεόραση οι άνθρωποι. Η προπαγάνδα αυτή ήταν. Και, και η προπαγάνδα είναι, ας πούμε, να την εξουδετερώσουν πλήρως, έτσι. Δεν έχει σημασία που έχει έρθει για τρίτη φορά, το είπε και στην ομιλία της... Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ που λέει: Σταματήστε να πληρώνετε αυτό το παράνομο και απεκθέ χρέο. Το ανύπαρκτο. Αυτό δεν το έχει παίξει ο Μάγκο Σκάι, δεν έχει παίξει ο Μπογδάνο, δεν έχει παίξει ο δεν το έχει παίξει ο Περντεβέρη. Δεν το έχει δίκιο ο, ο κόσμος. Άρα είναι σαν να μην έχει γίνει. Δεν έχει γίνει, πόσο δηλαδή. Δεν έχει γίνει το παίξον. Δηλαδή, δεν υπάρχει, δεν θα παίξει το χρέο, δεν το παίζει ο Μπογδάνο, οπότε το χρέο είναι δηλαδή. υπαρκτό. Και εντωμεταξύ μου έκανε εντύπωση και το άλλο, διότι παρακολούθησα λιγάκι ελάχιστα κάποιε ομιλίες στην και βγήκε και ο Χρυσαυγήτη, οι οποίοι οι τώρα θα βγουν και θα είναι η αντιμνημονιακοί και καλά. Μεγαλύτερη κατάδια, ότι εκπρόσωποι του όχι του ελληνικού λαού πλέον μέσα στο κοινοβούλιο είναι Χρυσή Αυγή, έτσι, έτσι. οι Χρυσαυγήτε, οι Ναζίδε. Λοιπόν, ε, και, αλλά και αυτοί, και ο Θεοδωράκη και ένα άλλο, τώρα δεν ξέρω τι ήταν αυτό, κάτι άλλο έκανα και άκουγα. Λοιπόν, όλοι λέγανε όχι στη δραχμή και τα βάζανε με, τη, με το εθνικό νόμισμα. Χωρί να του έχει μπει κανένας τίποτα. Δηλαδή, τι σχέση είχε η συζήτηση με την δραχμή. Συζήταγε κανεί για δραχμή, Όχι. Όχι, το πετάνε από το πετάνε διότι ό,τι γίνεται στο διαδίκτυο που γίνονται διάφορε τα κτλ. οι άνθρωποι είναι 70% υπέρ του εθνικού νομίσματο. Και πέρυσι, το 2014, η Gallup, η εταιρεία τη οποία πήραν τα ονόματα του όλε οι εταιρείε δημοσκοπήσεων, είχε βγάλει. Ότι το 54% των Ελλήνων θέλουν έξω από το ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, σημαντικό. Το 70% του κόσμου θέλει εθνικό νόμισμα. Και γι' αυτό κάνουν όλη αυτή την προπαγάνδα να μειώσουν αυτό το ποσοστό. Γιατί mm. κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα διεκδικήσουν αυτό που, αυτό που σκέφτονται, αυτό που συζητάμε. Το σίγουρο είναι και αυτό εκδηλώθηκε και στην Τάλπη κιόλα. Ότι το 62% του ελληνικού λαού δεν ξέρω αν θέλει εθνικό νόμισμα. Πάντω σίγουρα δεν είναι Ευρώπα ή δυσέα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θέλει διότι mm. αυτό που mm. του λέγανε στα κανάλια. Ήτανε ότι αν ψηφίσετε όχι θα βγούμε από την Ευρώπη και θα βγούμε και από το Ευρώ και θα γυρίσουμε στη δραχμία θα τι... καταστραφούμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε με ουρές στις τράπεζες, με τόση τρομοκρατία, με ένα ΣΥΡΙΖΑ αλλού για αλλού έτσι που υποθέτω ότι η κυβέρνηση Ο πουλμόνοι που τρέχανε δεν είχαν να κάνουν με την ηγεσία του κόμματο. Εννοείται, <laughs> λοιπόν και τελικά ο κόσμος αυτό ψήφισε Δηλαδή, ρίξει ψήφισε στην ουσία. Ασχέτω τι ρωτούσε τώρα το δημοψήφισμα, έτσι. Για μένα και το λέγαμε και την άλλη φορά για την Βασιλική, η... η βδομάδα των κλειστών ATM την θεωρώ ίσω την πιο περήφανη βδομάδα των τελευταίου 5 ετών. Η βδομάδα, εμένα με εντάξει, Όλοι έχουμε τα προβλήματα τα οικονομικά. Ο κόσμο ο οποίο είπε, πεινάω, έχω κλειστά ATM, έχω τρομοκρατία, έχω το άλλο, άλλο και ασταζεί όλα αυτά, αλλά πάω και ρίχνω όχι. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος έζησε τη ρήξη, τι θα πήρε, αυτό θα πήρε. Κλειστά ATM, EDM, το όνομα του είναι ανοιχτό. Απειλές κατά τη ζωή σου, τη ύπαρξή σου, τη στρίστηση κτλ. Στην νεκρή αυτήν την ελπίζω να σημαίνει και άλλα πράγματα και πραξικοπήματα και τέτοια. Αλλά λέμε τώρα στα πλαίσια που κινούμαστε. δεν Εν τω μεταξύ προσπαθούν να προκαλέσουν και πανικό με τα EDM, δείχνοντας α πούμε διάφορα ξέρω εγώ και τέτοια όπου στις ουρές ο κόσμο αξιοπρεπέστατο συζητούσαν μεταξύ του οι άνθρωποι, ανταλλάσσαν απόψει κτλ. Μια χαρά. Κανένα δεν πήγαινε να πάρει τη, τη σειρά του άλλου και τέτοια. Δηλαδή, ξέρει, εγώ είμαι ρε παιδί μου, χάλια, είμαι παππού α πούμε, εγώ μπροστά. Όχι, περιμένανε όλοι στη σειρά του. Αξιοπρεπέστατατα. Τόκιζε το Μέγκε τώρα όπω πρόχωνε το συνταξιούχο δημοσιογράφο που. Δεν το έχω αλλά εντάξει, έχω διαβάσει τόσο πολύ γι' αυτό που είναι σαν να το κοστίσει κιόλα. Τι είναι εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα ήταν εβδομάδα περήφανη. Ο να ω έχει τη ρήξη. Και παρόλα αυτά την επέλεξα. Έχουμε έναν περήφανο λαό, αλλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που είναι εκατότερη των περιστάσεων για αυτόν τον λαό. <Ρι> δηλαδή αποδείχθηκε το ότι ο λαό είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι εκατότερη των <Ρι> περιστάσεων, νομίζω ότι είναι ε, δοτή. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα εντάξει, βλέπει τώρα α πούμε τα Κανάρια κτλ. τι κάνουνε. Μέχρι προχθέ βρίζανε το Σύρισα και το Τσίπρα και τώρα λένε ο ηρωικό. Τσίπρας, ας πούμε, που διαπραγματεύτηκε 16 ολόκληρες ώρες, η γάρα μεγάλη, θα σκίσει το καλσόνα, ας πούμε. Δεν αποτελεί μεγάλη ντροπή. Δούλεψες στα ορυχεία του Πελγίου, ας πούμε, όλης αυτή τη ζωή και περιμένεις να βγει στη σύνταξη. Εντάξει, 16 ώρες, ας πούμε. Με τα διαλυματάκια σου και τα ποτάκια σου και τα ρε και όλα αυτά. Δηλαδή παίρνει και μεγάλο παιχνίδι, α πούμε, τη Δεν αποτελεί μεγάλη ντροπή να σου λέει ο Άδωνο Γεωργιάδε. Τweet, Άδωνο ότι ο Τσίπρα έχει την ιστορική ευκαιρία να γίνει θνάκη. Καλά, αυτό ήταν. Δηλαδή εκεί έκανε. Εκεί εγώ ανήμουν ο Τσίπρα, δεν έκανε νόσο μια αρπη. Είναι δεχομένω. Να βγάλω μια αρπη ολόκληρο, δηλαδή θα γίνει μια αρπη. Στο Twitter ανέβασε και ένα άλλο που είναι μια φωτογραφία που είναι ο Τσίπρα και χαμογελάει και από κάτω είναι από το έδρανο. Ανέτα, είπαμε. Trade your things. I'll trade you for your candy. Some gorgeous merchandise. My camera. It's a dandy. By Just your side. You want my porcelain figure. Περιμένω για να έξω το μικρόφωνο του Βαβιλά, ναι, ότι. <laughs> λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι όσο αξιοπρεπή ήταν ο λαό, τόσο αναξιοπρεπή είναι η ηγεσία. Το κυβερνόν κόμμα κτλ. Και, και έλεγα ότι αν ο Τσίπρα πιέστηκε τόσο πολύ πραγματικά και δεν είναι βαλτό και είχε και αυτός την ελάχιστη αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να βγει και να πει ότι με εκβιάζουν, με απειλούν, τη ζωή μου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ, εγώ όμως θα το κάνω σαν τον Παπαδόπουλο στην Κύπρο και θα βγω και θα πω ξανά δημοψήφισμα και αποφασίστε τι θέλουμε και να ενημερώσει το λαό, δηλαδή αυτό που δεν έκανε 5-6 μήνες ας πούμε ο, ο Τσίπριζας να πούμε. Ο Τσίπρα είχε όντω την ιστορική ευκαιρία να γίνει Εθνάρχη, αλλά έχουν την ένα από του λίγου άνδρες Αυτά τα λέγαμε. Είχε κάνει ο Παρτούζας μια εκπομπή πριν από χρόνια για τον Τσίπρα. Και τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Ούτε στον Μπρούκιν πηγαίνει, ούτε στο Αμπροσέτη πηγαίνει. Κάνει και... δημόσιε σχέσεις. Κάνεις δημόσιε σχέσει. Λοιπόν. Όμω φαινόταν εξ αρχή ότι δεν είχαν σκοπό να έρθουν σε ρήξη, διότι αν είχαν σκοπό θα είχαν ενημερώσει το λαό. Και αν τα κανάλια δεν ενημέρωναν τον λαό, θα μπορούσαν τα κανάλια και να τα κλείσουν γιατί είναι παράνομο και το ξέρουν. Και χρωστάνε. Και δεν μπορεί να συλλαμβάνουν σένα για πέντε χιλιάρικα και να σε πηγαίνουν μέσα σε τεροδέσμιο και να χρωστάει ο άλλο εκατοντάδε χιλιάδε και να είναι εν λειτουργία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπαμε ότι η DJA που φτιάχτηκε με έναν κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία που μοιράζει τι συχνότητε, σύμφωνα με την νομοθεσία τη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν μπορεί ταυτοχρόνως να παράγει και πρόγραμμα. Είναι σύγκρουση συμφερόντων. Όλοι αυτοί που έχουν την Τίτζεα παράγουν πρόγραμμα. Όλοι έχουν τηλεοράσεις ραδιόφωνα και τέτοια. Και περιοδικά. Δηλαδή είναι παντελώς παράνομα. έτσι; Θα μπορούσαν να κλείσουν την άλλη μέρα να τους πει. Ή λέτε στο λαό, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Δηλαδή ήκατε και παξιώσανε την Επιτροπή της Βουλής. Εγώ έπαγα να μιλήσω με ανθρώπους και λέω Ξέρετε παιδιά, η επιτροπή για το λογιστικό έλεγχο και λένε «Ελά μου ρε, λέει ποιόν φωνάξανε εκεί πέρα κάτι τύπους, α πούμε τώρα άσχετους, άγνωστοις κλπ. Δεν φωνάξανε έναν Αυτό, αυτή που μου τα λένε αυτά, δεν την τηλεόρασαν. Ο Άλλος κόστηκε και έφυγε και έφυγε για να γράψει το χρώσιμο τη Βενεζουέλλα, ο «Τουβενεζουέλλα» του σημερινού, ο «Ρικ έν. Ο Άλλος ήταν εκπρόσωπος του ΙΕ, ο οποίο βγήκε και μίλησε. Τι χάπαστε. Δεν ήταν πολιτική, Έλνε τη ήταν δεν ήταν τσακαλώτη. Δεν ήτανε Καλακότη. Ναι, τσαλακότη. Ε, Πώ τον είπαμε το, το Λάκατο Γιοριά. Δεν ήταν Γιοριάτη α πούμε. γύρι στο κεφάλι και εσύ την απέτηση να σε υπηρετώ εγώ ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια ταξί Λοιπόν φερε του Πλαδία Ρέντιο ε, να σας χαιρετήσουμε ε, κλείνουμε την εκπομπή, κλείνουμε το τραγούδι το οποίο μας εξέφρασε σήμερα, το ροζ ρούχα μαζί που πλήθηκα και έχουν γίνει ροζ για τον ESM είπατε Θα τα πούμε, δεν προλάβαμε Πόσο αρσίκοπη θα κάνουμε Θα βγάλουμε φυσούλα, οπότε θα φτιάξουμε τώρα Θα έχουμε το χρόνο μπροστά Και Επίσης να υπενθυμίσω Ότι μέσα στα προαπαιτούμενα Με τους θεσμούς Τους φασιστικούς θεσμούς Είναι και αυτό που δεν έγινε Δεν προλάβε να γίνει Επί της προηγούμενης κυβέρνησης Διότι έγινε αυτή η μεγάλη απεργία Των δικηγόρων θα φέρουν αυτό το μέτρο, είναι προαπαιτούμενο δηλαδή. Όταν σου κατασχέσουν το σπίτι, δεν θα πηγαίνει πια στο πρωτοδικείο, στο ελληνικό στο δεν θα πηγαίνει πουθενά. Απλώ θα γίνεται, θα παίρνει τι υποθέσει στο σπίτι του ο πρόεδρο και θα υπογράφει. Και κάποια στιγμή, απλώ θα έρχονται και θα σου παίρνουν το σπίτι. Καλό, αγγλικά. Καλό, αυτό να μην για και να υπογράφει. Ήταν απλά να το ψηφίσουν, να αλλάξουν το οικονομικό σύστημα. Και τότε είχαν κάνει απεργία διαρκές, είχαν ψηφίσει όλη η δικηγορική συλλογή. θυμάσαι, Και ξεκίνησε η απεργία. Mm -hmm. Αλλά μετά ήρθαν οι εκλογέ, α πούμε. Οπότε σταμάτησε και η απεργία. Και δεν πέρασε αυτό. Αυτό τώρα είναι μέσα στα προαπαιτούμενα. Να αλλάξει δηλαδή ο κώδικα δικονομία. <Κι ζούμε> που αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για να προσφύγει στη δικαιοσύνη θα θέλει ένα σκασμό λεφτά. Πάλι θέλει δηλαδή όπως όπω το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Αλλά θέλει ακόμη περισσότερα. Και βέβαια η υπόθεσή σου ποτέ μπορεί να μην στο ακροατήριο. Ναι, βέβαια. Έτσι. Mm -hmm. Το πιθανότερο ότι δεν θα φτάνει στο ακροατήριο. Δηλαδή θα λένε: ξέρω, Εντάξει, υπάρχει νόμο, δεν χρειάζεται να πάμε στο ακροατήριο. Η τράπεζα παίρνει το σπίτι. Τέλο. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, να σα χαιρετήσω εγώ. Αυτά, να σα χαιρετήσουμε Χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα που ζούμε αυτή την ε, αριστερή κυβέρνηση. Μόλις, Πάντα ονειρευόμουν να ζήσω έτσι, αυτό το πράγμα, αυτό το θαύμα. Τέκαλα. Όλου αυτού του αριστερού ανθρώπου. Και ε, καλή δύναμη σε όλου μα. Ε... Άλλα καλή μας δύναμη σε 40 καλή... χρόνια από τα βρήκε το κοκ. Της έχουμε γρήγορα. Καλή, <laughs> καλή λευκαιρία. <λευτεριά. laughs> καλή καλή και είπαμε από τις επόμενες εκπομπές θα είμαστε δύο, δεν θα είμαστε ένας. Θα στο ενημερώσουμε. Αμέσως φυλακισμένοι και εμένα. Μπράβο, παιδιά, αυτό είναι σπουδαίο και όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, μπορούμε. λοιπόν ελάτε να φορέσουμε μετά λίγο τώρα με τον ανοίξιο. Οι αγορές. Οι αγορές θα κάνουν τη δουλειά τους.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 Παραλυσούνα και γύριστο κεφάλι, Κι εσύ και στην απέτηση να σε υπήρε Εγώ ήθελα στη μου να υπάρχει μια τάξη. Φωτογραφίες σου θα θέλα να έχει κάποιοι προς ξένους θα θέλα να σε πιο σοβαρός πόσο